Έλα αποστολή. Θα εκφράσω δύο μηνύματα. Πρώτον, προ τον κύριο Ιδέντια, θέλω να του πω ότι δεν είναι το θέμα η χαμηλή ποιότητα μετανάστε, αλλά οι χαμηλή ποιότητα ψηφοφόρη σε αυτή τη χώρα. Και δεύτερον, στο Μητροπολίτη το Γκορτινία, ότι δεν ξέρω αν έχει ακούσει ότι το Υπουργείο Παιδείας θέλει να καταργήσει τοπικέ εορτέ και πολιούχους ε, για να επεκτείνει το σχολικό έτο. Έτσι, χάνουν οι μαθητέ ένα υποτίθετες κλησιασμό. Αυτά τα ξέρει όταν μιλάει για αυτού που κάνουν το ή όχι. Οι άντρες των ΜΑΤ συνήθως αμήνονται Είδαμε το Σάββατο για μία ακόμη φορά Πώς αμήνονται οι άντρες των ΜΑΤ Σύμφωνα με τον κεδί κουκούλου Δεν τους είδες ε, οι μέσα στο αθμό του Μοναστηρακίου Αυτό λέω Τους την πέφτανε οι κουκουλοφόροι γνωστοί άγνωστοι ε. Τι ήταν αυτή τώρα δεν κατάλαβα Συνάδελφοί του ήταν με κουκούλες ε. Το Παρακρατική δεν το πιασα. Τέλο πάντων, αμυνόμενοι ήταν. Ήταν αμυνόμενοι και εγκλωβισμένοι στο σταθμό μοναστηράκι. Φρακεί. Αναγκάστηκαν να φύγουν από τι γραμμέ. Ναι, ναι, ακριβώ. Πόσο ζώα είναι αυτή η μπαλούρδη. Εντελώ. Αναρωτιέμαι γιατί η κυβέρνηση δεν βγάζει μια γενική απαγόρευση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των διαμαρτυριών, των συναθρήσεων των τριών ατόμων να ξεμπερδεύουμε. Από αυτέ βεβαίω θα εξαιρεθούν οι εκδηλώσει στήριξη προ την κυβέρνηση και ενώ αυτέ των χρυσαυγίτε έκαναν την πορεία. Και τους ανενόχλητοι φυσικά. Αλλήμωνα. Έλα, δηλαδή, συγγνώμη, πόσε ώρες μπορούμε να περιμένουμε? Όσο αντέχετε, δεν ξέρω. Όσο αντέχουμε. Ναι, εδώ φυσικά... περιμένετε τόσο καιρό ότι θα έρθει κέντρο αριστερά με τους 58. <laughs> αυτό δεν μπορείτε. Και γουστάρμα με τρέλα, γι' αυτό περιμένουμε. Καλά, κάνετε. Έλενα, σου πω, στελά, είσαι καλά. Καλά. Ε, με την ανάπτυξη, τίποτα εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, με την ανάπτυξη, όλα καλά. Ένα μήνα έφυγε, 11 to go. Έλε να σου πω, εσύ με την κεφαλογιάννη δεν είχε καψούρα. Εγώ? Ναι. Με την Όλγα? Ναι. Είχα. Τώρα γιατί τα κόλλο του και πήγε με τη Μισελ, η οποία είναι και μεγάλη, πολύ μεγάλη. Η Μισελ. Και γυαλί. Η μισέλι είναι μεγάλη, εννοεί είναι τεράστια που λέμε, αυτό. Καλά, σε, σε όγκο. Όχι σε όγκο, σε σε είναι μεγάλη. Σε μυαλό, σε μυαλό. Α, σε μυαλό, ναι. Σε μυαλό. Εσύ τι θες από τι δύο. Κοίταξε να δει. Mm. Η Όλγα είναι το πιο λαϊκό, είναι το μπουρναζιότικο το κορίτσι των δυτικών, α πούμε, που είναι του One Night Standard με τη ξεπέτα. Η, Η άλλη είναι κυρία, είναι αλλιώ το σκέφτεσαι στο μυαλό σου. Προσπαθώ πολλέ μέρε να σε πάρω, ρε παιδί μου, και δεν, δεν είναι αδύνατο. Δηλαδή, εμεί που δεν έχουμε τη νέα τεχνολογία δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν μιλάμε μαζί. Ωε, τι να σου κάνω. Ήθελα να σου πω, βάζετε, ε, από την ημέρα που βάλατε το λόγο του Άρη στην Λαμία, με τα τραγούδια τη Τζαβέλα. Γιατί τα βάζετε αυτά, τα... ποιοι να τα ακούσουν αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι ανεκέφαλοι που, που πάνε σε πορεία δεν πάνε πουθενά. Αυτοί οι αλήτε που θέλουν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στο Σαμαρά. Ε, αυτό είναι, ξέρω, το νομίζω η ενοσηλεία αργά μου όταν ακούγεται ο λόγο του Άρη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω τώρα που θα τελειώσει το Πασόκ, γιατί δεν κάνουμε μεταγραφή το Βενιζέλο στην Αγγλία ή σε κάποια άλλη χώρα σαν τον Μήτρογλου. Κάτι μπορεί να μείνει και. Γιατί δεν μα τον ζητάει κανεί, γι' αυτό είναι τόσο απλό. Για τον Μήτρογλου δίνουν και κάποια λεφτά κάποιοι. Για τον Βενιζέλο ποιο θα δώσει. Τον πολί να το... δώσουν τίποτα επιστήμονε να κάνουν. να εξετάσουν το κορμί του να κάνουν πειράματα πάνω. Πειράματα, γιατί όχι. Κάτι σε κάτι θα χρησιμεύσει. Αφού δεν χρησιμεύσει τόσα χρόνια, κάτι μπορεί να γίνει τώρα. Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο. Έκφρασε. Ε, εξέφρασε είναι το σωστό. Άι, Μωρή, λέγε τώρα. Ε, εγώ παίρνω τη Real News κάθε Κυριακή. Ωραία, μπράβο. Ναι, αλλά δεν έχω κερδίσει ποτέ τα χρήματα αυτά. Τι γίνεται. Θα συνεχίσει να την παίρνει. Η πίστη σώζει. <χω> πίστευε και μη ερεύνα. <χω> ή μάλλον πίστευε και μη βαριέσαι. <χω> τα λένε οι τράχοι. Δεν τα ακούτε, δεν μπαίνουν στο μυαλό σα. Είσαι, είσαι απίστευτο τύπος Καλά, είσαστε πολύ τυχεροί, eh. Όσο έχετε Αντώνη, επάνω, καλά. Σας δίνει τροφέ για σχόλια. Άλλο θέμα για σας, δεν υπάρχει καλύτερο να. Ποτέ δεν είχαμε παράπονο. Ε, όχι, κανένα παράπονο. Ε, είσαστε κομπλαδούρα, προχωράτε. Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ, αυτό δεν είναι πρωτογενέ πλεόνασμα. Αυτό είναι πρωτοφανέ ξεκούρασμα. Λοιπόν, έχω να πω ένα πράγμα. Έριξα κι εγώ με σένα. Με μένα! Ναι! Τι έκανες να για καφεριά! Με φιλαράκι! Νίπλα ακριβώ τώρα, αυτά δύο Να πέσει στην καφετέρια! Αρχίζει μια να λέει στην άλλη κάτι ιστορίε. Άσε εντσλέγε λέει για το κτέλι βαδιά, εγώ το κάνει τριβή. Το λεβέντι! τι Το λεβέντι! τον ν το πισωγλέντη! Χαριστό για να να το κτέλι αρχίζει να λέει κάτι Και δεν ήξερε για το 90 και αυτά, το Λεβέντι, κόλλαγε εκεί, πετάω δύο ατάκε. Ποιο κτέλ, που κάνει τη λιβαδιά πέντε ώρες, αυτό. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα, τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος γιατί εμείς κυρίε το 90 δεν φτάνουμε. Να το σοφιλός, έλα. Μετά αρχίζει να λέει για μια που... Μια βλάχα που είχε πάρει και έλεγε Στα μούτρα σου, Μωρή. Ποιο είπε, Μωρή, θα σε ξεμαλιάσει επειδή τέτοια. Ήξεμαλιάρα. Mm -hmm. Αυτή ήταν πιο διαβασμένη, σε έβαλε κάτω. Τι Αυτό που άκουσε. Αυτό πες. που άκουσε και άσε το υφάκι καλά. σε μένα. Τρίχα-τρίχα θα σε πιάσω, έχει. Άντε. Με Μα Υπάρχουν και κόσμο που έχει και νοημοσύνη. Θα σε ξεμαλιάσω. Τι είπες. Αυτό που άκουσε. Μου λε εμένα, τι είπε. Ρε, τι με έβαλε κατ' βουκόλαγε σου, Λέω, στο YouTube αυτό δεν το φταχή, είχε ακούσει. Εί με ντήριξε λίγο ιστορία, ιστορια Καταλήσει το τώρα να πούμε ποτάκι, πίσω και τηλεφωνάκι και θα γίνει οδηγούμε. Έλα, φίλο. Ωραίο. Έλα ωραίος. Πάντως δεν θέλω να σε πικράνω δεν θα σε πάρει τηλέφωνο. Όχι, εγώ το έχω τηλέφωνο, ρε. Πας, καλά Θα δώσω εγώ τηλέφωνο. Ναι, ναι, λες. το τηλέφωνο είναι ψεύτικο, φιλό. Ε, κατάλαβε τι ανώμαλος. είσαι σου λέει είναι αυτό, Στόλκερ Όχι, ρε, μου τώρα, δεν να σε, <laughs> Φιλιά, δεν σε βλέπω. Καλά να σου. σου, καλύτερα σου. Έλα, Αποστολή! Έλα. Τι κάνει καλά, είσαι! Καλά! Να σου πω κάτι, ρε. ο Πρωθυπουργό είπε 400.000 θέσει εργασία. Να σου πω: Αποστολή, βάλε και 200.000 από μένα και είναι και να σου πει: το ότι 200.000. Έτσι, για να γουστάρουν. Μην μου πει τώρα τηλεοπαλάσταση γιατί αυτή τη λένε. Με συγχωρεί δηλαδή. Αν τη δει καλά, για. <γυ Catch you>. <wishes> όλα με εντολή σαμαρά. Να το βάζει κάθε φορά που θα τελειώνει κάτι με εντολή Αυτό. Όλα με εντολή σαμαρά είναι. Αποστόλει εσύ! Εγώ! Θέλω βοήθεια, σε ψάχνω τώρα δύο εβδομάδε! Μπράβο! Καλή προσπάθειά σου, με βρήκε τελικά! Ναι, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη να μου πει ποιο είναι εκείνο το τραγούδι που είχε βάλει πριν με μερικέ εβδομάδες που έχει σχέση με ένα λογάκι και λέει Καγιά μου, πάμε να το δω! Το αλογάκι, το άλογο, πώ λέγεται. Δεν ξέρω πώ λέγεται. Κάπω έτσι λέγεται: Πάτα στο YouTube Δεν το άλογο μου, θα το βρει! Μαμά μου, μπαμπά μου! Καλά, let's go! Gao, gau, oh. μάλλον θα λέγεται. Oh. το εκεί, άντε, γεια! Μία το λέει μια θιά μου το λέει η Βανθή ποιος το λέει Δεν το βρίσκω σου λέει Πάτα εκεί θα το βρεις ξέρω χωρίς θα κάνεις Κάνε έρευνα εμείς πως το βρήκαμε Αχ δεν με βοηθάς όμως Σιγά μη σε βοηθήσω κιόλας Να μ' αγαπά, Άντε για Ναι Δεν μ' αφ*** δεν πες καλά σπίτι εσύ Τι Δεν παίρνει κανέναν Έλληνα σπίτι σου. Έχω πάρει. Εσύ και δεν σπίτι έχει βρομίσει ο τόπο. Πάρε κανέναν Έλληνα ε, ναι, Πάρε εμάς... κανέναν Έλληνας, σαν και του λόγου σου. Η... Δεν μπορώ να ξεβρωμίσουμε τον τόπο. Γιατί όλε οι φυλακέ έχουν μέσα ξένει. Έλληνα Γιατί... κανεί, ε; Κλού... το τηλεσκόπιο βρίσκει Έλληνα σε φυλακή. Ένας Πολύ λίγοι, είναι μέσα Γιατί... Πολύ ένα κράτο που <χει> <υπουργός δικαιοσύνης χει> και που μέσα οι λογικό είναι. που είναι το περίεργο. αν να Κράτησης, να Ά, και στον να για τη που τη βίασε ο Ότι το θέμα με τη μυρτό είναι ότι ήταν Πακισθανός, ότι η Έλληνες δεν έκανε, Όχι βέβαια, Επειδή ήταν Πακισθανός το κάνε. Ρε, θυλαστεί, δεν τα Τι θα κάνει; Καλέ, τίποτα, οι Έλληνε είναι. Διάλογο, κακόψω, το Έλα, νόμιζα ότι μου είχε κηρύξει εμπάρκορε μα τώρα. Στη Δευτέρα σε ψάχνω. Έλα, ρε φιλό. Έλα, σου πω κάποια πράγματα. Δηλαδή, πράγματα αλλάζουν, οι αξίε χάνονται παντού σχάρη. Το Πασόκ είναι πια μια ανάμνηση, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να γίνει η κυβέρνηση, η ΑΕΚ παίζει ντέρπι, τώρα φαντάσουμε τον περαμαϊκό. Άνθρωποι σκοτώνονται για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρομοκράτε, απλά επαναστάτε, κηρύσουν την επανάσταση στο τη Μεσαία Τάκτη. Αλλά κάποιε αξίε μα μένουν αλλαγείοντε στον χρόνο. Και μία από αυτέ. Είναι σκατοψυχιά του κρατεντέρη. Τίποτα άλλο. Δεν το είδα που έρχονταν αυτό. Έλαγε. Ο Γεωργιάτη μου θυμίζει ο μαφιχάτη του Στυρίδωνα που τάχαμε τον Άδωνη για να κλέψει λίγο από τη δόξα των αρχαίων και τέτοια. Ναι. Μου θυμίζει την παροιμία που λέει Δόξα Εξάρου στο χωριάτη για να ανέβει στο τρεβάτι. Ε, όχι και χωριάτη των Άδωνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν λέω χωριάτη δεν είναι οφείλε το χωριάτη των Άδων, μπορεί το βλάχω στο μυαλό. Α εργούνε ει μα και στο τέλο και πάνω στη Μπούρη Μαλροφιλέ. Καλιάστε να μας δίνουν αυτό που θέλουμε, μερικοί. Ναι, και για τον άλλο, τον Γεωργιάρη, τον νούμερο 2, τον Μιλήθη και τον Παντυλήθιο, αυτό μάλλον δεν έχει πάρει χαμπάρο τη μαζί και αν βραβεύετε. Και τα λέει για να πάρει βραβείο, σωστό. Πριν από ένα μήνα ο Άδενη ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Μαρούσι και εκεί με κλήρωση πήγε. Το έχω πάρει. Ναι, ναι. Αποστολή είσαι. Εγώ είμαι. Αχ, και έλεγα όλα αυτά τα χρόνια που σα ακούω ότι δεν θα πέσω πάνω σου, αλλά δυστυχώ έπεσα. <laughs> Πάρτα, είδε μια φορά πριν τηλέφωνο, την πάτησε. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω γιατί θα με κάνει <laughs> Τι ήθελε, Ήθελα το βιβλίο του Αλέξανδρου, τον πρώτο τόμο. Πάρτο, εδώ το έχω. Το έχεις. Ναι, ναι, άρπα το. Να το. Να έρθω τώρα στα γραφεία. Τώρα, έλα τώρα. Γράφω <laughs> τη λευταία σελίδα και στο στέλνω. Οκ, <laughs> <Okay>. έλα γεια. <για. laughs> γεια, γεια. Αποστολή, Έλα. θα έχουμε κι άλλο μνημόνιο. Πώς το βλέπεις? Αν με ρωτάς τι σα αξίζει, η απάντηση είναι ναι. ναι. Κανονικά πρέπει να έχουμε κι άλλο μνημόνιο. Ανησυχώ και περιμένω την αύξηση εδώ στη δουλειά μου. Ναι, ναι. Η αύξηση θα με δω... το επόμενο μνημόνιο. Λοιπόν, είμαι ομέσος καταναλωτή. Πηγαίνω στο ιδιωτικό σούπερ μάρκετ ακριβό. Πηγαίνω στην κινητή τηλεφωνία την ιδιωτική, ακριβή. Πηγαίνω στο βανζινάδικο που είναι ιδιωτικό, ακριβό. Πηγαίνω στην τράπεζα την ιδιωτική, 19% επιτόκιο, ακριβό. Ο κόσμο γιατί πιστεύει ότι αν ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ θα πληρώνει το ρεύμα πιο φθηνό. Δεν εξηγήσετε μου αυτό διάλογος μεταξύ γέρων πριν 10 λεπτά. Λέει ο παππούς, Κυρία μου, δεν βλέπετε το σκυλί σας, κατουράει τα πόδια μου. Αλλά λέει γιατί είσαι κατουράς". σταματάει εκεί πέρα ο διάλογος Μόνο αυτό είχα να πω. Τι λοιπόν, εκεί πέρα, έπρεπε να πει γιατί είσαι κατουράς τα πόδια σου. κολόγερε. <σκυρία> Ακράτη, <σκυρία> δεν έχετε <όλοι> τα <σκυρία> <Το> Σκυλή <σκυρία> πραγματικά... Στα Πραγματικά κατουρούσε τα... δίπλα ακριβώ παπούτσια του, πραγματικά σου λέω και η άλλη απάθεια. Μα δεν Τούσε μιλούσε και το ψυχήλι πήγε και κατουρούσε δίπλα στα πόδια του, λέω. Τον Πιτσίλια. Τέλο πάντων, πολύ τρέλα εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα σκυλιά. Έχουμε φάει πολύ σκάτο. Έλα, πληροφορία, πληροφορία. Λέγε. Ο υπολογισμό που ψηφίστηκε φέτο στη Βουλή, έτσι που πέτω 14, ναι. έχει 15% αύξηση για του βουλευτέ, το ξέρει. Όλε, ήρθε η ανάπτυξη. Να, αρχίσαν οι αυξήσει. Για... Ότι τι, τι περιμένετε, να ξεκινήσει η αύξηση από σένα. Αυτό να μου πει. Πρόσεξε, πρόσεξε. Όχι για του βουλευτέ μόνο η ενεργία, αλλά και του συνδεξιούχου. Δηλαδή, από 80.000 θα πάρουν 92. Καλά είναι. Καλά είναι. Απ' την άλλη, κόψε τι, α πούμε, το δικό στο μισθό για να ζήσει. Παπούδε, τι άλλο, μπορούμε να μιλήσουμε με την Αποστολή. Εγώ είμαι. Καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γενικά, μόλι τέλειωσα όλε τι εκπομπέ, άκουσα από το site τη Ελληνοφέρνια. Πολύ καλή φάση. Τι όλε, ρε φίλε. Α Α από πότε άκουγε? Από πότε άκουγες? κάνει στο site που όλε τι εκπομπέ. Πασκαλά, παιδάκι μου, καμένο είσαι. Είμαι καμένο, ναι. Καλά κατάλαβα.